Να, άμα ήταν σήμερα η Eurovision ναι, Ίσως η Μαρίνα, η Μαρίνα είχε άλλη τύχη Το Μαρινάκι. Σάτι, Όλα έρχονται και μπλέκουν κατάλαβε. Δηλαδή δε, δεσ, δεν είναι τυχαία όλα αυτά Όλα Μαρινά, Μαρινάκι, Μαρινάκι Snap <στοί> και κλώνει <στοί> <Όλο>, Ολυμπιακός <στοί> 2-0 χθες <στοί> Ενώ άμα θες να το φέρεις το φέρνεις Μαρινάκης εκπρόσωπος που είπε ότι ο Άδωνης δούλευε Πουλούσε Άλωση, αυτήν Επιστολές του Ιησού Είχε ε... καιρό να βρεθεί έτσι τέτοιο ταλέντο. Αλλά αυτό είναι, είναι και ωραίο γιατί είναι μια δωρικό λοιπά. Και η παπάντζα πάει σύννεφο, τα όχι. λέει απλόχερα. Σαν τον οικονό μου δεν υπάρχει. Ο οικονό μου πρώην δεν ήταν. Ο δεν ήταν δωρικό. Ο οικονό μου ήταν ένα γιόλο τύπο χαλαρό. Ναι, αλλά στην αστυνομία να φάει τα ντόνατζ. <ΣΣ2> <ΣΣ2> δεν είναι, παιδί μου, να... δεν τον είχε για κάτι άλλο. Όχι. Είχε φάτσα κομικού. Ναι. Ο Μαρνάκη όχι. Ο Μαρνάκη είναι μόνο κόμματο. Εκπέδεσαι. Το θέμα είναι ότι ο ο μου έβγαζε ατάκι. Ο Μαρνάκη δεν πολύ βγάζει. Γιατί ο Κόρμπετ έχει πει ατάκεις. εκείνο ότι είμαστε ηγέτε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ποιο άλλο θα τολμούσε να το πει. Ο Μαρινάκη όμω είναι ηθοποιό περιεχομένου. Ναι. Δηλαδή κοιτά το είναι. κείμενο. Ναι. Ακούω Εντάξει. εκεί θα σου έρθει η ανατροπή. Τέλος στο κείμενο, α πούμε την, την παπάτσα. Δεν είναι ότι θα σου δώσει την ατάκα. Η Μαρίνα λοιπόν. Η Μαρίνα <laughs> <όπως και> ξεκινήσαμε. <laughs> πέρασε σαν σήμερα. Ε, 16 του στα Μάιου. Σταμάτη Κόκοντο αυτό το παλιό τραγούδι. Έχουμε και άλλα τραγούδια σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τραγούδια γενικώ. Πώ η έμπνευση 16 Μαου. Δεν ξέρω γιατί. Πώ του ήρθε το. Όχι, όχι και άλλα για 16 Μαΐου. Όχι, ρε παιδί. Ποιο άλλο πέρασε. Ξέρω εγώ τι έγινε 16 Μαΐου. Εδώ βέβαια δεν χρονιά. πέρασε η Μαρίνα. Πέρασε η ακρίβεια όπω το φτιάξαμε εμείς Να το λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. απλά η ακρίβεια οποίος... μπορείς να γίνει και 17 Μαΐου. Ενώ περνάει κάθε μέρα η ακρίβεια. Δεν περνάει 16 μόνο. Δεν, έχει... δεν έχει ένα πέρασμα. Τραγούδι με τον Κόκκο τα έχουμε μόνο για σήμερα. Γιατί τέλος. Ας, με τον Κόκοτα όχι ναι Αλλά έχουμε και δει η Σανούλα σι... Του, του... 9. χιονιάς Ναι που, ναι εν 8... Δεκέμβρη Στην δεκέμβρη, δεκέμβρη ας πούμε <laughs> Στην <laughs> Δεκέμβρη της οχτώ <laughs> Λάθος κάποιο λάθος, <laughs> λάθος. Οπότε, Έχουμε με ονόματα αν θες Ναι έχουμε αλλά δεν έχουμε 16 του μήνα Μάη Όχι 16 δεν έχουμε Αυτό λέω επειδή έχει 16 ημερολόγιο 16 Και το τραγούδι ταιριάξανε τέλος Πόσο πια. Κοίταξε να δει. <laughs> έχουμε Μπιλάρα Παπα-Κωνσταντίνου να λέει μέχρι 7 Ιούνιου. Ναι, το ξέρω. <laughs> από πρώτη Μα σίγουρα θυμάμαι, και από μετά. Αν μπαίνει ο Μπιλάρα, δεν είναι που κάνει ε, το τον το τέλεχο. Πριν το AI είναι αυτό. Ναι, πριν, πριν, πριν το AI. Σε, όταν με αγνή φωνή κάποιο ωραίο μήπω έκανε θα... τον uh, Βασίλη παπα -Κουστάτη. Άρα έχουμε και για 16, άμα θέλουμε και από εκεί. Mm, ναι, οκ, okay, όχι. Τέλο. Αυτό τελειώσε. Πάνω γιόρτασε με τα ημερολόγια. Όποιο γιόρτασε σήμερα. Ναι, παλιά είχαν ημερολόγιο από αυτά που. Ατζέντε ημερολόγια και έγραφε μια ξυπνάδα κάθε μέρα. Ναι. Και έγραφε 17 Ιουλίου είναι η γιορτή τη Αγία Μαρίνα. Ναι. Και έγραφε, στη 17 Ιουλίου έγραφε, σήμερα γιορτάζει αυτή που πέρασε με ένα μάξι στις 16 Μαϊμίνα. Πάμε. <laughs> <laughs> έγραφε. <Humor>. <laughs> <laughs> Φαντάζομαι και στις 16 Μαϊμίνα θα γράψει σήμερα Περνάει η Μαρίνα. Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι το 17 Ιουλίου που έγραφε για τη Μαρίνα που πέρασε. Μπράβο. Το κάναμε ακρίβεια. Είχε κι άλλα με τρίτη, δύστυχα, πούμε, με τέτοιο πίσω από το αυτό. Ήταν αντζέντας, μα δεν το πήρε, yeah. ούτε ξέρω πώς βρέθηκε, ούτε θυμάμαι πότε yeah. το χάνεται. Έχει κι άλλα το, που λέει για τον Ιησού. Λέει, στα 32 λέει. χρόνια ζωής μου, μερικά τα ξεχνάω, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Κάναν, δεν είναι και λίγα χρόνια. Ε, όχι, εντάξει, είναι yeah, εντάξει. τα όρημα. Yeah. Ε. Το κάναμε ακρίβεια, λοιπόν, <laughs> αντί για Μαρίνα. Γιατί σήμερα ο <laughs> θα συνέντευξη. Yeah. Το πρωί στο Sky, στην τηλεόραση του Sky βγήκε. Πού Το βρήκανε, πώ τον κλείσανε. Φαντάζομαι θα ζορίστηκαν. <σφυλίστηκαν> στον οικονομικό και στον Άκη Παυλόπουλο. Εντράπειε να ξαναπάει στη ΣΥΑ. Σου λέει τα την Κυριακή στο τραπέζι τώρα πάλι. Και πριν 20 μέρε. τώρα. Ναι, ναι από αυτό το ναι, λα... Τώρα να μην εμφανίζεται, να μην μιλάει ο Πρωθυπουργό, να πει ότι έχει το Δεν να το το Το Ξέρουμε, το έχει Α το έχω πει. Οκ, okay, άρα το ξέρει. Ε, κατά δεύτερον, εγώ απολαμβάνω και το TikTok. Ήμουν και okay, με το TikTok, με τι προβλέψει αθλητικέ. Παλιά είχαμε το Χταπόδι που θα πάει από εδώ από Τώρα έχουμε το, το Κράκεν, το Μιτσοτάκι. Λίγο είναι. Δεν είναι λίγο. Το Χταπόδι δεν έκανε ποτέ λάθο. Όχι. Το ότι <laughs> δεν έκανε δεν έκανε. Ο Μιτσοτάκι λοιπόν, που εγώ θέλω να τον βλέπω και να τον παρακολουθώ, σήμερα το προείπε ότι έχει αυξηθεί το εισόδημά μα. Όχι, δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε μόνιμη φτώχεια. Ούτε θα έλεγα είναι αυτή η εικόνα. Τη Ελλάδο σήμερα. Η Ελλάδα παρά τι δυσκολίε προοδεύει. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται. Α. Ah. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται. εντάξει. Πάμε. Από 16η μήνα αυξάνεται <χι> ή γενικώ. Γενικώ αυξάνεται. Έκου τι λέει. Δεν το έχει καταλάβει. Να ψαχτώ. Για ψάχνω. Προφανώ κάνω κάποιε παραπανήσει πατάλε που δεν έχω καταλάβει το εισόδημα ή... που αυξάνεται. Είσαι μίζερο εσύ και πάρα πολλοί Έλληνε μημπούοι περισσότερο Επειδή δεν ξέρω ποιο μισοτάκι. Όχι, που δεν καταλαβαίνετε ότι έχει αυξηθεί το εισόδημά σα για να ψηφίσετε μισοτάκι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα Δηλαδή 49% το κατάλαβε κάποια στιγμή ναι. Και λέει, α, τι είναι αυτό Παραπανήσια λεφτά Σημάδι, Έξι θα ψηφίσω Μητσοτάκι. Να το, το λέει το λεφτό. Ρε μου, κάποια στιγμή βάζει μια σκούπα κάτι εκεί και βρίσκει ένα δύο ευρώ. Τι πού ήταν αυτό. Ένα, τώρα με το εισόδημα, ούτε στις σκούπες δεν βρίσκουμε δύο ευρώ πια. <συσκύνω> <συσκύνω> το πολίτη βρίσκα ένα παιδάλ, το δίλεπτο κτλ. Και, και κανένα λέγκο. εκεί δεν και έχει, έχει που είχε καταπέσει από καμιά τα σου βράδυ. Έβαλα βράδυ για να Τι θα το Πούλε, έχουν οπές Άμα είναι να μπαίνουν μέσα τα κέρματα, σαν κερματοδέκτες Τσίκι, -τσί, δεν πρόκειται να φύγει το κέρμα από εκεί πέρα. Παρακαλά να μπει μες στο λάστιχο. Να βουλώσει. Τη πόρτα εννοώ το λάστιχο. Να βουλώσει. Όχι τελείως. το λάστιχο αυτό. Αυτό εκεί που έχει το, μια κρυφή τσέπη. που, δε, δε, που κρύβετε λεφτά εσεί στην πόρτα του πληρύου, δεν κρύβετε. Όχι. Όχι. Εκεί ανάμεσα το, που αυξημένο που το, βάζ, το αυξημένο εισόδημα. Εκεί πρόκει. το βάζουμε. <laughs> το Αν μπει μέσα, Το σπαταλάμε, το καταναλώνουμε. Πάμε το Πάσχα που είπαμε το Και στα διόδια. Γενικό, τζο, παιδί, στη χλειδί. Αυτό με το Πάσχα που βλέπουμε με την Τσεντάκη ήταν κόσμο να φεύγει. Βλέπει Καλά, άλλοι ακούνε φωνέ. <σχεδιά> <σχεδιά> αυτό βλέπω, βλέπω κόσμο να φεύγει. Έτσι κάνει προβλέψει όμω. Να έρχεται η είδες. θεία μα, αυτό γεφίλα. είναι το θέμα. Ή δεν έρχεται ο κόσμο, ή δεν φεύγει. Ήρθανε. Όχι, του πατελάδε. Γεμίζει να βάλει βενζίνη, μην με αφήσει τα μισά του δρόμου. Γιατί τα βενζιδάρικα <σχεδιά> τη εθνική είναι καρμανιόλε οι τιμέ. Θα τα δώσει τη βενζίνη, θα το γεμίσει. Θα τα δώσει στα διόδια, <σχεδιά> όταν φτάσει τέλειωσαν. Δεν έχει ρε φανε αρνή. Ή αν πα ξέρω εγώ και καλά ήρθα για την πετσούλα κτλ., κούτσα, κούτσα. Ει φάει πέντε μεζέντε, με συμβαίνει ότι έχει βγάλει νηστικό. Ναι, από του γύρω-γύρω. Έρχεσαι από τον άλλο δρόμο μετά το χωρί διόδια. Η επιστροφή είναι ενώ Τα γιατί δεν βγαίνει. Από την, από, την... <laughs> από την παλιά. Από την παλιά στο <laughs> κόβο. Ο ένα πίσω από τον άλλον και κάπου φτάνουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε εισόδημα να μείνουμε στο τι στα βασικά. Γιατί, με τα πλυντήρια και τα δίευρα χάνουμε το βασικό. Έχουμε εισόδημα το λέει και ο Πρωθυπουργό, το είπε χθε Απλά εισόδημα έχουμε μαζί. Γενικώ. Ναι, αυξημένο τοπίο, αυξημένο εισόδημα. Τι άλλο θε. Ναι, εντάξει. Να Έτσι και συγκεκριμένα. Ρε μου, να ξέρω ότι δεν έχω χειριστώ. Αν χρειάζεται να πάρω μια γκρουπ 4. κάποιο να μου βάζει χειροπέδα στο χέρι με τη βαλίτσα με τα λεφτά, να μην έχω ανοίξου, να, ανοίξου. να α, με ξέρω. Ανοίξου. Να Τα πράγματα πάνε, πάνε πάρα πολύ καλά και ξέρει τι. Έχουμε εισόδημα, βεβαίω υπάρχει μια ακρίβεια που τρώει το εισόδημα, όπω τον ρωτήσανε και τον ρωτήσανε σήμερα. Νά, τα υψηλά γκρουπ τέσσερα. Όμω. Η ακρίβεια τελειώνει, είναι στα τελευταία τη. Ημερομηνίε. Δεν έδωσε, αλλά φαντάζομαι. Είμαστε στο φινάλε. Ναι. Ο μέσο οικογενειάρχη όταν... ζει καλύτερα. Και όταν... Θέλω να πω, ο μέσο οικογενειάρχη που έχει τη δουλειά του, mm. του mm. και επιστρέφει στο σπίτι του. Ζει καλύτερα, ζει πιο άνετα. Με δύο μισθού μπορεί να βάλει δύο και κάτι στην άκρη για ώρα ανάγκη <coughs> και να ονειρευτεί και λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερη ζωή του. Ο μέσο το οικογενειάρχη έχει δυσκολίε ω αποτέλεσμα μια διαιτού ακρίβεια. Η οποία θα αρχίσει να υποχωρεί, η οποία θα αρχίσει να υποχωρεί, η οποία θα αρχίσει να υποχωρεί, και τότε θα μείνουν οι υψηλότεροι μισθοί και οι σχετικά χαμηλότερε τιμέ. Αααααα. <Τι> Κατάλαβε. <Τι> Γιατί δεν βγήκε σχετικά υψηλότερη μισθή. <Τι> <Τι> λοιπόν, έχουμε αυξημένο, εδώ είναι η συνέχεια τη φράση του Αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων και το Δοέ βάζουν κάτι στην άκρη αυτό το βασικό. Νιώθει μια αισιοδοξία. Νιώθει μια σιγουριά. Ο, ο Έλληνα πολίτη. Μπα <Τι> κιόλα. <Τι> Ναι, απάντησε όμω. Ότι ναι, ναι. είναι αυξημένο το εισόδημα, αλλά είναι αυξημένη και ακρίβεια όμω. Τι αλλά... του τρώει το εισόδημα, άρα το ευρώ που ακού δεν είναι. Είναι κάτι μοναδικό. Αυτά όμως, όμως... Αυτά. Τελειώνει η ακρίβεια, Μπράβο. μένει το ψηλό εισόδημα. Αυτό. Που όλοι ξέρουμε. Όλοι ναι. έχουμε εμπειρία από το υψηλό εισόδημα και του ψηλού μισθού που θα μα μείνουν μετά. Όλοι έχουμε εμπειρία ότι θα τελειώσει ακρίβεια. Και θα τώρα, τελειώσει η ακρίβεια και θα πει κοίτα τώρα έμεινα με ένα ψηλό μισθό. τον κάνω την. Είχα μάθει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και τα άδυνα και τώρα πήγαινε πίνα τα Να πάω για συνάλλαγμα. Το κουκτήρι μου, δεύτερο κέρμα μετά. Μόνο όταν το βάζει. <σχει> στο διάλειμμα το κάτω το έχω πάνω μου, κουβαλάω με το τσικητσίκη Εδώ μα είπε ο Πρωθυπουργό ότι τελειώνει, όταν τελειώσει η ακρίβεια, θα μείνει μόνο το εισόδημα και θα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ζωή και κότα. Φλουχρονικά. Ότι τελειώνει όλα αυτά. Ναι. Ότι τελειώνει η ακρίβεια. Να θυμίσουμε και θα το θυμηθούμε τώρα ότι την ακρίβεια ούτε τελειώσει. Ούτε Λάκης. Λάκης. Την έχει τελειώσει. Την πάταξε πριν. Τέσσερι-πέντε φορέ τα προηγούμενα δύο χρόνια. Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τι μεγάλε αυξήσει, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλου. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμω είναι σαφέ πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλου ω προ την έξαρση του πληθωρισμού. Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο τη απότομη αύξηση αυτών των τιμών. Αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι, κατά την άποψή μου, τα χειρότερα ε, στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μα.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 <τωρίζοντα> Εντάξει, Έχει γίνει δουλειά στο οικονομικό επίπεδο. Το τελειώνει τον πληθυσμό και την ακρίβεια περίπου δύο χρόνια και ανακοίνωσε σήμερα ότι μόλι τελειώσει ξανά ναι. η ακρίβεια θα φανεί η αύξηση του μισθού. Απλά θέλει λίγο ακόμα δύο-τρία κουνήματα. Δεν για να ξέρω, ε. δεν, δεν δι... Θα περιμένουμε. Τελειώνει, τελειώνουμε. τελειώνει, τελειώνει, αλλά μάλλον Χιλιάδες χρόνια. Τι είναι τώρα, 2, 3, 10, 20 χρόνια να έχει ακρίβεια. Αυτά δεν μπορεί να στρώει το ισό. ξαφνικά. Με... Τώρα θε να τελειώνει αύριο. Τι είναι η ακρίβεια να τελειώνει αύριο. Ε, βλέπω ότι ο Ζαγοράκη που είναι καλεσμένο τώρα στο Sky έχει βγάλει βιβλίο. <τυρίζει> έχει γράψει ένα βιβλίο το που πραγμαστεί. Πραγμαστεί. <σφυρίζει> <τυρίζει> το παρουσιάζει. Το έχει βγάλει. Ο αρχηγό, η δική μου αλήθεια. Τι λέει. Ο αρχηγό, η δική μου αλήθεια. Αυτό το βιβλίο είναι αυτό. Είχα παλιά ένα τέτοιο. Το έχει βγάλει. Δεν ποιος, το, που, που ήταν άδειο, ολόγε, ήταν ημερολόγιο τελικά. Ήταν, είχε τίτλο. Και σελίδα. Ναι. Και το μέσα ήταν τελικά ημερολόγιο. Έ, είναι συγγραφέα και ο Ζαγοράκη. Τι θε, δεν κατάλαβα. Έλα. Οι πνευματικοί άνθρωποι στον τόπο αυξάνονται. Ναι, εμεί πάει, μιλάμε τη σκορδάκια του περιεχόμενο του βιβλίου. Μειώνεται το πνεύμα, αλλά οι άνθρωποι πνευματικοί αυξάνονται. Υποψήφιο ευρωβουλευτή του Πασόκ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θυμόμαστε την επιτυχία που είχε κάνει ο ευρωβουλευτή δημοκρατίας, Μα είναι ακόμη Τους πύρινους λόγου. <laughs> είναι της Νέας δημοκρατίας, Ναι, αυτό. <laughs> το <σπύρινους> <laughs> λόγους <laughs> του Ευρωκοινοβούλου που όλοι θυμούνται. Οι λόγοι, το έχουν, Από τον α, έχουν, Από το Ανατολάκη έχουμε να ακούσουμε τέτοιου λόγου. Από Ε, να συνεχίσουμε τον Πρωθυπουργό Πάμε. της χώρας, να αφήσουμε τον πνευματικό κόσμο στην ησυχία του και στο έργο του το παραγωγικό κυρίως Α, είστε, είστε. Ε, Ναι, ε, να, αυτό ο Ζαγουράκης ε, Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι τελειώνει ακρίβεια mm -hmm. για δέκατη φορά το Εντάξει, ανακοίνωσε είναι. άρα θα φανούν οι αυξήσεις του εισοδήματος που έχει δώσει Η είναι για να καταλαβαίνει άλλο τον Mm. Όλοι τελειώνει τελειώνει, αλλά το γυρίσεις ανάποδα θα βγάλει για άλλη μια φορά mm. Λοιπόν, το κρατάς ανάποδο καμιά δόντα, το βγάζεις Μετά το αυγατίζεις με λίγο νερό οπ, Πάλι σαμπουάν, έτσι mm. είναι και η ακρίβεια mm. Τελειώνει τελειώνει τελειώνει, αλλά τελειώνει, τελειώνει Το μπουκάλι εκεί το έχεις, κάνα μήνα Το σαμπουάν κάτι προσφέρει Ναι, Έστω και με νερό. κάτι σε κάποιους προσφέρει Να μην φαίνεται η αύξηση του μισθού <Ρε> αυτό, είναι, αυτό είναι το θέμα Πώ όμω θα επιταχύνουμε τη μείωση τη ακρίβεια. Α, έχει και τρόπου. Ναι, διότι οι πολιεθνικέ φταίνουν. Να ξέρει ότι για την ακρίβεια φταίνουν οι πολιεθνικέ, mm. με τι οποίε έχει ανοίξει μέτωπο. Όλοι το θυμόμαστε. Ό,τι διαδικασίε. πρόστιμα που είναι και ένα χιλιοστό του Τώρα όμω έχουμε νέο όπλο. Ποιο? Το ισχυρότερο όπλο το ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Ακρίβεια. Μα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει η Ευρώπη με την ακρίβεια. Μα έχει. Γιατί η ενιαία αγορά πρέπει να σημαίνει. Και παρεμφερεί, αν όχι ενιαίε τιμέ, για τα προϊόντα τα οποία πουλούν οι πολυεθνικές μα. Η Ευρώπη έχει ρόλο ευρώ να παίξει. Παρακολουθώ, δεν συμβαίνει. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προ την κυρία Βαντελάιεν, στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση, προκειμένου να μα εξηγούν οι πολυεθνικές, mm. γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικέ αγορέ. Mm. Και η Ευρώπη εκεί έχει τη δυνατότητα κανονιστικά να παρέμβει. Να παρέμβει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, όπω καταλαβαίνετε, μια χώρα μεμονωμένα. να βάλει ένα πλαίσιο σε πολυεθνικές που πουλούν σε όλες Τώρα, τις ευρωπαϊκές φορές και η Ευρώπη, πόρες, και δικά, και δικά, η Ευρώπη δικά, μπορεί δικά. να το κάνει Έρα, Έρα καημένες Έρχονται επιστολές για επιστολές από το μητσοτάκι. Εγώ λυπάμαι τις πολυεθνικές και θα που θα γύρω. λάβουν όλε, επιστολή Του Μητζωτάκη. Ο ισχυρότερο <laughs> δεξιό τη Ευρώπη. Κέντρο ναι, καλά. Έστειλε, έστειλε επιστολή. Τελικά πρέπει να μειώσουμε τι τιμέ. Ναι, ναι, το είπα. papers. Όλες, το, το λέει η επιστολή. Τι μπορώ να κάνω εγώ άλλο. Επιστολή για να έρθουν και οι μισθοί στα ίσα δεν ψήθηκε. Όχι, τον όχι. ένιωξε οι να έρθουν στα είσα, <laughs> όχι οι μισθοί. Τι να κάνουμε, παίρνουμε 1.800 που παίρνει το Λουξεμβούργο. Τι νόημα έχει να παίρνει 1.800. Καλά και Να είσαι και στο Λουξεμβούργο στα Βρεταλικά. Να κιόλας, δί, δί, τα φραγκά στο πλυντήριο επί 10, μετά να σου πέφτουνε. Α, καλά, τα νεύρα ναι, μετά. Και, σαν τάλια, καλύτερα άμαστε. να μην παίρνουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. φορέ άδειο πλυντήριο κανονικό. Επίση, τι προτιμάς, το ή Ελλάδα. Ελλάδα. Με τα καλά του και τα κακά του. Το Λουξεμβούργο βγήκε πιο πάνω σε βέβαια. εδώ. ακεί αρμένησα, όλα με τα μεγάλα κοτσιδάκια, και ο μαρινάκι μας είχε κοτσιδάκια, <laughs> και είμασταν ίσα ίσα τι ναι όλοι <laughs> είχανε κοτσιδάκια, ήταν το κοτσιδάκιου, ναι, θα πάμε στην στη γυροβίζη, μπλέξιμος κοτσίδες, μισκορίτσα, και ο γάλος είχε κοτσιδάκια. Και ο Γάλλος Πιασμένα πίσω. Ναι, ναι, πίσω, πίσω. Ναι. Και με τα χτυλίδια. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε. Οπότε Εδώ... μην ξεφεύγουμε, αυτά είναι τα βασικά. <laughs> Καθόμαστε με τον ελέφαντο στο δωμάτιο, δεν λέμε. Μιλάμε για την ακρίβεια, και δεν έγινε γεροβίζιο προχθέ. Σωστό, δεν φύγουμε αυτό. τα σημαντικά. Όχι, μιλάμε για την επιστολή που θα στείλει ο Πρωθυπουργό για να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι, είναι, είναι, είναι τον ελέφαντο στο δωμάτιο. Αυτό, αυτό, τώρα τη συζητάμε. Μόλι πάρουν την επιστολή και η the lion Η οποία λέει θα στείλει επιστολή για να εγκαλέσει την Ευρώπη και να παρέμβει η Ευρώπη να μειωθούν οι τιμέ στην Ελλάδα, γιατί οι πολυεθνικέ της έχουν άλλη τιμή στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο και άλλη τιμή στην Ελλάδα. Είναι πέντε φορέ πάνω εδώ οι τιμέ. Ναι, τιμές. θα να φτιάξει η Ούρσουλα. Το πώς, στέλνει όλα αυτά στην Ούρσουλα και στην Ευρώπη που η Ευρώπη φτιάχτηκε για να υπηρετεί τις <laughs> δηλαδή... <Οι Ευρώπη laughs> <το πολυεθνικό>. τι πολυεθνικέ. Δηλαδή. Η Ευρώπη είναι των πολυεθνικών. Τι για να υπηρετεί τις τι πολυεθνικέ. Τι Επειδή δεν μπορούσαν οι πολυεθνικέ να κάνουν. Τη διείσδυση τη χώρα. Φτιάξαν ένα πολιτικό οργανισμό. Ναι. Ένα πολιτικό οργανισμό ναι. που είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μα έδωσαν και εμά ένα ενιαίο διαβατήριο να ταξιδεύετε. Και από εκεί και πέρα η ελευθερία κεφαλαίων είναι υπέρτατη αρχή. Οι πολιεθνικέ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στέλνει, τώρα θα στείλει εδώ Πρωθυπουργό το έσχατο μέτρο. Πάει τώρα αυτούς, Θα γίνει χαμό. Το περιμένουν να τρέμουν τρέμουνε. Να βάλει και σαν παραδείγματα τα πρόστιμα που έχει βάλει εδώ πέρα στην Ελλάδα σε κάτι πολύ Ναι. Κάτι, αυτά που του έχει ξεσκίσει. Δηλαδή είναι, Δεν τολμάνε να ξεμητίσουν. Ρίξαν τι τιμέ μετά από χαμός, αυτά. Χαμό. χαμός τίποτα, τίποτα. Τρέπε, Δηλαδή, δηλαδή δουλέψαμε μια ολόκληρη μέρα για να βγάλουν αυτό το πρόστιμο. Ναι, ναι. <laughs> τα καταφέρανε. <laughs> ναι. Τελικά. Και μετά από αυτό άρχισε να λύνει το θέμα τη ακρίβεια. Εκεί πάτησε ο Μιτσοντάη και λέ, Τελειώνει. Να το από αυτού. Ναι, ναι, του επιστολή θα τελειώσει. φτάσαμε στην επιστολή. Θα θυμηθούμε πω έχει ξεκινήσει ο πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σα και στι μεγάλε πολυεθνικέ, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμιά μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερε τιμέ, χωρί να μα δικαιολογούν την αύξηση του κόστου, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Μπράβο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικού κολοσσού, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλε συναγορέ. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε. Τι είναι ακριβώ αυτό το οποίο εννοώ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Αυτό το φθινόπορο το έχει πει. Εντάξει. Ότι δεν, δεν είμαστε, είμαστε... Μπα... πανανία. Ναι, ναι και εδώ. Αυτό το Τέλος. έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαστε πανανία. Ναι. Δεν ενώ υπάρχει μια οργάνωση <laughs> κράτους σε κάθε πανανία. Αλλά ναι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο πόλεμο κατά των πολυεθνικών και καταλήγει σε γράμματα. Γράμματα. Γράμματα. <laughs> γράμματα. Μια... Α. Τα γαλάζια σου γράμματα Α, ναι. Θα με, μεγάλα γράμματα. Γράμματα τέλος, με μεγάλα γράμματα. Γράμματα με μεγάλα γράμματα. Κανένα SMS θα στείλει στο τέλο. Φυσικά. <laughs> Έλα, μουρε τίποτα πάρι σου λίγο. Κανέ δύο λεπτά έτσι, γίνεται για να φανεί ότι κάτι έκανα. Αφού λοιπόν είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι δεν είμαστε μπαανία και θα ενώ στην αρχή έχει επειδή την εισαγόνο ο πληθορισμό. Το πολέμι. πρόβλημα ξεκινάει ότι χρειάζεται ένα προθυπουργό να ανακοινώσει ότι δεν είμαστε μπαανία. <laughs> δηλαδή <laughs> ότι χρειάζεται διευκρίνηση του ότι δεν είμαστε μπαανία είναι το πρόβλημα. Ο... Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θε τώρα να μιλά και να λέει. Λέω. Εμ λέει ότι δεν είμαστε μπανανία και το πιστεύουμε όλοι. Έχει να του πεις κακό. Να μην το έλεγε πάλι κακό θα του έλεγε. Να, να μας πεις τι θέλετε τελικά. Είμαι, αυτό που είμαι μίζερος που τα είπαμε πριν. Μπράβο, Εντάξει, είστε, δε, δε δεν έχω το πώς μου. Δεν δε βλέπεις δει. την ακρίβεια ότι θα φύγει. Δύο μήνες χρόνια δεν φεύγει. Δεν βλέπεις ότι θα στείλει επιστολή. Η επιστολή που είναι το σημαντικό. Ποια πες μου εσύ ποιος έχω γίνει μετά το χ Ναι. Που έδιωξε τι ξένε εταιρείε από την Ρωσία το 2017, παίζουν και ω άλλο πολιτικό, τα έχει βάλει με πολυεθνικέ. Σου δίνω δύο λεπτά. Όχι ο Γιώργο Άξο Πανδρέου. Κάθε φορά ένα πόλεμο. Όχι <laughs> ο Τσίπρα. <laughs> όχι <laughs> ο Τσίπρα <laughs> που ήταν να το τις κάνει έφερε, αλλά ναι. κάτι μετά εξκόταψε <laughs> ένα μνημόνιο. <laughs> <laughs> Είναι ο Μητσοτάκη, κάπω έτσι. <laughs> ο Μητσοτάκη. Κοίτα, είμαι καχύποπτο όποτε ακούω επιστολέ από τότε που ο Άδωνη και ο Βελόπουλο πουλάγαν του Ισου. Ο ο Βελόπουλο πολλέ. Τι πολλέ. Ο Βελόπουλο πολλούσε πολλέ επιστολέ. Το βιβλίο είχε μία έτσι λέει. Ε, τι να Α, Αφτωχό. Απαπακίτητα πληρώσουν. Θα, <laughs> <laughs> θα πάρει <laughs> το άλλο. Τι έχει όλε. Η συσκευασία που έχει τα κολλόχαρτα έχει και, και διοδόρο. <laughs> <laughs> <laughs> <δώρο. laughs> Ενώ θα πάρει <laughs> αυτό. Δεν θα πάρει, <laughs> αυτό που έχει πάρει ποτέ. Ένα κολλόχαρτο <laughs> που πολλούν. Ποιο πήγε στο σούπερ μάρκετ και πήρε ένα κολλόχαρτο. Γιατί συσκευάζουν ένα κολλόχαρτο για ποιον. Δύο είναι, δεν ένα. Όχι, έχει και ένα που είναι με χαρτάκι τη Σαν να έχει λήξει τέτοιο. Υπό γήπεδο μπορεί να το θέλει κάποιο. Να Τι πει ναι, ξέρω εγώ. Εκεί φτάσαμε. <laughs> μπορεί ένα, ό,τι θέλω. Καπιταλισμό, επιλογέ. Ναι, μπορεί να διαλέξει. Εγώ ναι. θέλω μισό. Πώ παίρνει το μισό πεπάνικι, μισό, <σχελί> μισό κουνούπιδι σω... που πήρε η άλλη. <laughs> θέλω μισό <Καλίσο> κολόκαρτο. <laughs> σε λίγο. Ναι. Σε φιλό... Άρχεται, έρχεται. Περίμενε. Και τα 12 θα τα κόβουνε για να τα κάνουν 24. Σου λέει, έχει τρία φύλλα, λέει το ένα <laughs> φύλλο κάθε οικογένεια να, να, να το κάνουμε. Και πείω, όλα αυτά. Με τα τρίφυλλα, <laughs> τα, τα χαρτιά υγείας. Άλλο <laughs> εννοούμε, όταν <θα> λέμε τρίφυλλα. <laughs> <laughs> Αυτός εκεί πήγε. Α. Για να κλείσουμε τον πόλεμο με τις πολυεθνικές που τελειώνει με μια επιστολή. <laughs> Πόλους πολέμους αστεί. ρε παιδί μου. Αφού ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι η Μπανανία και κάποια στιγμή μετά τον Νοέμβριο που δίνει συνέντευξη, είπε ότι τα βάλαμε με τι πολυεθνικές. Mm. Είναι αδικαιολόγητο παντελώ για πολυεθνικές εταιρείε. Να πουλούν το ίδιο προϊόν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα από τις άλλες άλλε αγορέ. Δεν δικαιολογείται. Μερικέ φορές ακούμε δικαιολογίε, είμαστε νησιωτική χώρα, είμαστε απομονωμένοι. Δεν τα πιστεύω αυτά και δεν υποστηρίζονται και από τα πραγματικά δεδομένα. Όταν είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και δεν θα κερδοσκοπούν στι πλάτε των Ελλήνων καταναλωτών μεγάλε εταιρείε στο εξωτερικό, το εννοώ. Και αν αυτό το οποίο λέω τι ενοχλεί αυτέ τι εταιρείε, τι να κάνω, εγώ έχω μια υποχρέωση να προστατεύσω αυτή τη στιγμή τον Έλληνα καταναλωτή. <ΣΣ> Θα πάει, να κάνει. Η, η επιστολή θα πάει σύννεφο τώρα. Υπουργείο Προστασία του Καταναλωτή μετά του Πολίτη, γιατί έχουμε <laughs> ζήσει όπω λέει Προστασία ο Κυριάκο, ξέρουμε, την έχουμε ζήσει στο πέτσί μα. Αυτό και σε καταναλωτή να υπάρχει. Ένας, ο Ωίτη ε... να το κρατήσει το Υπουργείο αυτό. Ένα <laughs> ένας ακροάτη λέει: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω ο όμιλο που απασχολείστε, παρένθεση για μα λέει, Γιατί δεν δουλεύετε, τρει μήνε το χρόνο άδεια παίρνετε, λέει για μα, να προσφέρει σε κάποια εφημερίδα του την επιστολή του Μιτσοτάκη. Α <laughs> ναι, σωστή ιδέα. Έχει πολύ ωραία εδώ. Τα παραπολιτικά μπορούν να το βγάλουν την Κυριακή αυτή την εποχή. Ότι απόγευμα τι κάποιος, θέλει. Ναι, να βγάλει. time. Να βγάλει την επιστολή του Μητσοτάκη. Να ακούστε εδώ πέρα να κάνω επιστολή Το διαφημιστικό on time. Επιστολές Μητσοτάκη. Όχι επιστολέ. Μία είναι. Μία μπερδεύει. Είναι μία. Όχι θα αλλάξουμε Όχι oh, θα πει τι με ρωτάς, τότε <laughs> Για επίφαση δημοκρατίας α, επίφαση Εδώ είναι, κάνουμε ρε. εκλογές για Πώς δεν θέλω να αλλάξουμε α αλλάξουμε mood. Αυτά είναι Βάλε το mood. Mon amour, Premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. J'rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu Ο Γάλλος στη Eurovision, το ο τραγούδι. Μακρον. Όχι. Α, ο Σλιμάν mm. είναι Γάλλος αλλιερή καταγωγή. Στη Γαλλία βέβαια έχει μεγάλο το παιδί, βγήκε από το Voice. Ε, η συμμετοχή τη Γαλλία στη Eurovision, που ενώ βγήκε ο Ελβετό πρώτο, η Ελβετία, ε, αυτό κάνει αίσθηση. Και κάνει τρελό γκέλ στα social media κτλ. Και θα το αναλύσουμε τώρα. Ωραία, Βάλαμε τελεία στην βέβαια. ακρίβεια, αφού πάμε καλά και θα φανούν οι μισθοί. Πάμε εκείνα. τώρα για τα σοβαρά θέματα. Λοιπόν, μα, μας άρεσε και στου δύο χωρίς να το έχουμε μας δει το, το, το τραγούδι και το συζητάμε χθε το συζητούσαμε, το αναλίαμε το κόψαμε εδώ, θα το συνεχίσουμε σε λίγο ε, είναι να, να πω τη γνώμη μου πες, αφού, ναι, με, ρώτησες, θα αφού εγώ μετά. με ρώτησες να πω τη γνώμη μου ε, <laughs> Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου το συγκεκριμένο Θα σου απαντήσω μέσα Βεβαίως. εδώ, αφού επιμένεις Ε, παρακαλώ <laughs> <laughs> τώρα με το τσιγέρι θα σου το βγάλω πες με τη γνώμη σου, επιτέλους, με έχει κάσει Λοιπόν Εδώ είναι πολύ χήμα στου στίχους του. Ότι πως εδώ το γράψαν όλοι αυτοί, νομίζω και ο ίδιο μαζί, γιατί λέει Αγάπη μου, παίζ μου τι σκέφτεσαι, δεν έχουν νόημα, συγγνώμη σε ενοχλώ, μα θυμάσαι. <σκλει> τα έχει πει ο Πουλόπουλο αυτά <σκλει> ε, τα δεκαετία <σκλει> του 1980. <σκλει> και, <σκλει> και το τραγούδι, το ρεφράνι λέει Σε αγαπώ. Δηλαδή ξεκινάει με Αγάπη μου και Σε αγαπώ. Αυτά, με αυτέ τι φράσει, τη στίχουργοι στην Ελλάδα και παγκοσμίω νομίζω, μέχρι τη δεκαετία του Τα χρησιμοποιούσαν είτε ξενέρωτα τραγούδια είτε πιο έντεχνα τραγούδια είτε μπαλάντες. Το χρησιμοποιούσαν και το σαγαπώ και το αγάπη μου πιο, πιο, πιο direct κατεύθυνση και απεύθυνση Δεν σημείο... είναι Ναι ρε παιδί μου, οκ okay. Επειδή μιλάμε για το Eurovision ah, Από ναι. ένα σημείο και μετά Αυτά λίγο χάθηκαν τα απευθείας Ευρωοπτική, τι Eurovision Ωραία, Να, ναι, να ρε, μεταφράζουμε sorry. Ναι. Sorry. Τζίζες Κάπου όπα τζίζες Αυτά φύγανε κάποια στιγμή Ίσως είχε γκώσει Ελληνικό Η στιχουργία, <laughs> στιχουργία γενικώ Και βγάλαν την απευθείας απεύθυνση Και το λέγανε με διάφορους τρόπους Υπονοούμενα κτλ Στα δε γαλλικά όταν ήταν το αγαπό και Ήτανε τύπου Εμμανουέλα τραγούδια, το Ζετέμ που ξέρουμε χαμηλά τα, τα, ναι, τα, τα, λοιπόν έρχεται τώρα εδώ ο Γάλλος αναξαρτήτως γυροβίζων γιατί γυροβίζων 5-10 τραγούδια έχει βγάλει καλά στα 50-60 χρόνια που υπάρχει ένα από αυτά νομίζω είναι αυτό έρχεται ο Γάλλος και τα λέει ευθεία Ακριβώ, ξαναπιάνει τα αρχικά. Αφού όμω το... έχει περάσει η μόδα τη εντεχνίδα και του κρυβόμαστε. Α, ναι, ναι, αφού... λέμε... αυτό, αυτό είπα τώρα. Αφού... Μετά τη δεκαετία του 80-90, κάπου εκεί, χαθήκαν και αυτά. να ξεπεράστηκαν, θέλω να πω τα κόμπλεξ πλέον. Και λέει, τι πάμε πάλι στον direct γιατί δεν συνοδιόμαστε πια. Και όχι μόνο το λέει, το κραυγάζει. Αυτό είναι ο Ροσ, αγαπώ και το φωνάζει. Ξαναμάρτη άλλο. <laughs> <laughs> τα λέμε κι εμεί. <laughs> ναι, τα έχει πει κι ο Αυτό είναι το νομίζω εγώ τώρα έτσι όπως το εκεί και κάποια στιγμή κάνει και πίσω δύο βήματα στο μικρόφωνο και το φωνάζει ακόμη πιο δυνατά εκείνη που τραντάχθηκε το στάδιο και είναι μια ωραία μελωδία. Απλή στίχη, ο απόλυτος εγωισμός σε το, είναι η αγάπη γιατί το λέει και στο τραγούδι θα κάνω ότι μπορώ ένας ωκεανός, το αδύνατο αν το θέλεις, αγάπη με στο Παρίσι Τη ζητάει mm. να γυρίσει πίσω στο Παρίσι, να τούτη, δεν διευκρινίζει φίλο. Κάν το για εμά, σε παρακαλώ. Υπόσχομαι πω καταλαβαίνω. Αυτό μην ξυπνήσει στην κολάρα του. Όχι, Αυτή είναι να πάει στο Παρίσι. Αυτό αυτός, είναι. Ναι. Αυτό είναι. Αυτός, λοιπόν, στιγουργικά εδώ και σαν πρότυπο αγάπη, είναι ο απόλυτο εγωισμό. Mm. Γιατί λέει, έλα εσύ, εγώ νιώθω έτσι, δεν με καταλαβαίνει, θυμίζει σου τι κάναμε. Όμω κραυγάζοντά τα. Είναι αυτό το αντιφατικό που έχει ο έρωτα, που ναι, μεν, λόγω εγωισμού. Κάνεις κάτι, αγαπάς, δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, όμως, τα έχει πει και ο Γιώργος Μασονάκης στον έρωτα παρανοής πιο πέρα από την τρελα φτάνεις. Ναι ρε τι παιδί μου, και ο, ο Σιλιμάνε εδώ, ο σιλημάνε. Είναι ο Γάρος Μασονάκης τώρα, έλα. Οκ, okay. <laughs> λοιπόν. Οπότε, νομίζω, για αυτό το λόγο, επειδή επαναφέρει με direct τρόπο Κραβιέ, αγαπώ, νιώθω κάνω σε πρώτο ενικό νομίζω γι' αυτό άγγιξε και είναι και ωραία μελόδια βέβαια και πολύ ωραία φωνή φωνάρα Όλοι, λόγα, λόγα. καλά αυτός έτσι και έτσι, και έτσι κάνει καριέρα ναι ναι, ναι, ναι, τώρα σε όλα τα γαλλικά ραδιόφωνα παίζει χρόνια τώρα αυτός τώρα θα παίζει και σε όλη την Ευρώπη παίζει ήδη αυτό ναι, εντάξει και ευτυχώς Για την γνώμη μου δεν ήταν κάτι δεν ήταν τραγουδία Eurovision αυτό ενώ θεωρώ υπερβαίνει το πανηγύρι της Eurovision. Πολλέ φορές είναι... έχει γίνει αυτό. Ναι, εντάξει. Κάποιος... Ούτε θε... και θεωρώ σωστό που δεν κέρδισε τη Eurovision. Ναι. Αυτό είναι για να ταξιδέψει και Αυτό μένει όμως. Δεν είναι. Στη Eurovision είναι οκέι okay αυτό που κέρδισε. Μια χαρά τραγούδι είναι. Eurovisioniak. Πολύ σωστό. Ε, όπως και το Βουαλά Εναι, πριν λίγα χρόνια που πολύ. Πάλι, πάλι δεν είχε κερδίσει. Ε, πάλι κάνει, κάνει καρδιά και καρριέρα, δεν θυμόμαστε ανεξάρτητα. ποιο είναι. Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω την από τον Eurovision αυτό το δεν και, και, και, και εγώ δεν, δεν, δεν φέτο έτυχε να πέσω πάνω. Φέτο είχαμε ίδρικα, δεν γίνονταν δεις Φέτος, φέτος, τα φέτος έγινε, μα Ισραήλ, Μαρίνα Σάτι, Χασμουριτά, είχε πάρα πολλά έγινε το ένα το άλλο. Με την ευκαιρία Με την πέσαμε πάνω. για Οπότε. Μάρτιν, τι λέει Το ότι <laughs> θυμάμαι τι λες εσύ και απευθύνομαι σε ένα να δεν καταλαβαίνει που μπαίνει τελεία και που αρχίζει η Παπαγόβια. Δεν σε ακούω, δε ακούω δε <laughs> <Γιατί> όμως... <laughs> δεν σε παρακολουθώ. Γιατί. Τι είχα στο μυαλό μου, Ακούω μπάλα, Τι σε νοιάζει. Οκ, <laughs> <laughs> okay. ναι. Θα πάμε σε διαφημίσει, γιατί έχουμε πέσει έξω, αλλά θα ακούσουμε και το υπόλοιπο του τραγουδιού. La même fin qui recommence Tu n'entends pas ma Τη ελληνοφρένεια. Ναι, και αναλύσει τώρα σιγά σιγά. Ναι, ναι, μουσικό ναι. ραδιόφωνο. Ναι. Για λίγο. Και όχι, αμυγό πολιτικό. Ε, Αυτό ε, είναι. Καλά, έτσι και, και θα μείνω λίγο ακόμα στο γαλλικό γιατί ο βασικό στίχο είναι στο ρεφρέν που λε: Αγαπώ, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ενώ μέχρι τώρα όλοι όσοι αγαπάνε αισθάνονται την ανάγκη να τεκμηριώσουν το γιατί αγαπάνε. Ναι, γιατί υπάρχει πάντα ένα ετούμενο Ναι, ναι okay, Εδώ λέει τόσο απλά και είναι το ρεφρέν: Αγαπώ, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Που είναι πολύ γιατί ωραίο έτσι. αυτό, γιατί τα ναι. λέει όλα χωρί να έχει πει απολύτω τίποτα. Γιατί αν αρχίσει και αναλύει, γιατί με τα Μπορείς μάτια να χρειάζονται κατά... λόγια, έτσι και τα λόγια δεσμεύουν, Είναι Για... αυτό. Πιο, πιο ποιητικό, του λες, πάντων, ήταν έτσι. Πιο σοφό. Προφανώ. Αυτά. Τελειώσαμε με αυτό. Ο, δεν τελειώσαμε, δηλαδή. Θα μείνουμε γύρω βίτσιον. Αλλά να πω δύο πράγματα. Μα έστειλαν ένα βιβλίο. Ο Διονύς Ελευθεράτος διαμεταπολίτευσε ένα βολικό τέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα έστειλε δύο τόμους, με ένα σε μένα, ένα σε εσένα με αφιέρωση. Έχει γράψει και παλιότερα ο Ελευθεράτος ένα πολύ ωραίο, όχι τα λαμόγια στο Χακί, το Μιάλο Ξηματιά στην Ιστορία, 200 χρόνια νεότερο ελληνικού κλαυσίγελου. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ιστορία της χώρας με ωραίο τρόπο. Το Πριν το στα 200 ναι. χρόνια μας το έχει στείλει και... Ε, τούτο εδώ τώρα που είναι η μεταπολίτευση ε, επειδή αναφέρονται πολλοί στη μεταπολίτευση την έχουμε θάψει πέντε φορές πέθανε τώρα, πέθανε τώρα η μεταπολίτευση έκατσε κάτω και τα έβαλε να κάνει μια αναδρομή τι έχει γίνει στη μεταπολίτευση, ωραίο είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ από τις, από τις εκδόσεις τόπο. οπότε σήμερα έχουμε Το βιβλίο του Ελευθεράτου, τη Μεταπολίτευση, Ναπολικό Τέρα και του Θουδωή να προτείνουμε. <χαι> Αυτά από. Ε, ε, βιβλία τη ε, μέρα. Καλά, καλά είναι, καλά Στην ηλιούπολη. Θουδωή 5 Πρώτη. Όχι, <χαι> όχι, όχι, όχι. Δεν πειράζει. Στην ηλιούπολη. Στην ηλιούπολη. Τι γίνεται στην ηλιούπολη. Τι θα γίνει σήμερα 6,5 ώρα. Σήμερα. Σε βοηθάω. Ποιο θα έρθει στην κεντρική πλατεία. Ο Κουτσούμπας Όχι. Δεν θα ο το έλεγα έτσι. Ο Αρτέμι Σόρα. Όχι. Μακάρι, όχι. Ο Τσίπρα. Ο... Μακάρι, όχι. Ε, για, για Ουζά. Όχι, στα Ουζάκα. Δεν είναι στην Κέντρική. Δεν είναι στην Κέντρική. Τα Ουζάκα είναι αλλού. Ωραία. Η Φάρλη. Το αφεντικό τη Φάρλι. Μπορεί να θυμάστε, ξέρουμε. Σα Ο Κασελάκη το το ξέρουμε, μακάρι. Ο Κασελάκης έρχεται στην Ειλιούπολη σήμερα. 6,5 ώρα τι λες, στην περιοδία. Πλατεία, ναι. Θα περπατήσει λέει, στην αγορά, προφανώ εννοεί τον κεντρικό δρόμο την Ειρήνης, ναι. και θα καταλήξει στην άλλη πλατεία, από τι πολλέ, την πλατεία Φλέμιγκ. Αν πάρει το μάγκα, θα τις γυρίσει όλε τι πλατείε. 26 τρουγκυλέ. Εκεί είναι αυτό Ό,τι πορεία δεν έχει κανείς ζωή Την κάνει και στη Λιούπολη γύρω-γύρω τις τρογγυλές Θα χάσει και τι επόμενε εθνικές εκλογές Γιατί θέλει χρόνο για να τις περπατήσει όλες Και θα μετά θα πάει στην πλατεία την Φλέμιγκ Που είναι και το περίπτωρο εκεί, εκεί που γίνεται η παρέλαση Της έχετε και με ονόματα Βέβαια, Βέβαια. Να, Φλέμικ, Η πλατεία τη Λιούπολης αν εξαιρέσεις μία Τα Κανάρια Όλες οι άλλες έχουν επίσημο όνομα και δύο-τρία είναι επίσημα που τις λέμε όλοι εμείς. Α, ναι. Στην κεντρική πλατεία που τη λέμε όλοι είναι η πλατεία εθνικής αντίστασης. Ποιος τη λέει εθνικής αντίστασης. Κανείς. Okay. Όλοι. μόνο τη λέει στα σουβλάκια πάνω, στα, στα μαγαζιά το γράφει. Yeah. Όλοι τη λέμε... Εκεί. Η πάνω που είναι η πρώτη κοστής 8 η Οκτωβρίου τη λέμε με ένα φούρνο που υπάρχει εκεί <laughs> Ή ένα βιντεοκλαμπάδικο που ήταν παλιά Ο Λόλος <laughs> Ναι που δεν υπάρχει πια Στο η πλατεία Λόλου <laughs> ναι, ναι, μπράβο <laughs> Τώρα είναι το καφέ ναι. Η κάτω πλατεία που είναι 25 Μαρτίου Επειδή έχει ένα σουβλατζίδικο Με μια το σουβλατζίδικο <laughs> <laughs> Το σουβλατζίδικο Οι άλλοι που είναι παλαιών πατρών Γερμανού τι λέμε του Ικα. Γιατί εκείνη το ίκα Πόρε χαμό που θα γίνει να κλείσουν τα. Καλά το Ικα. κλείσει το Τι θα λύσει. Θα λύσουν, όνομα μετά. Το πρώην Φλατζίνικου. Το πρώην Φλατζίνικου. Έχουμε ναι. και μία που είναι πάνω. Είναι το, το τέρμα του 206. Που παλιά λεγόταν εκείνη και η Αγία Μαύρη Εκκλησία. Έτσι. Μαύρη Εκκλησία. Τερ, τερματίζει τερματίζει και το. Το 206 το λεωφορείο. Ναι. Λοιπόν, λέγεται Πλατεία Αγία Μαύρα, όταν χτίστηκε η Αγία Μαύρα. Το επίσημο είναι το Αγία Μάβρας Όχι. Γιατί ο Αγία Μαύρα ξέρω. Ναι, ωραία. Πλατεία 206, γιατί εκεί είναι το. Το θέρμα. Ναι. Η επίσημη ονομασία είναι Καποδίστρια, Α. που δόθηκε πριν 5-6 χρόνια και μέχρι τότε τη παραθύρα. και τα τέσσερα ονόματα παίζουν. Ωραία. Έχουμε... Συνογέστε. Όμως. Η Αγία Παρασκευή την ξέρει στην Εκκλησία κάτω. Ναι. Εκεί που είναι επίση να σου λέει <laughs> Εκεί λέγεται πλατεία Ροδοτικού. Κανεί δεν το λέει έτσι. Λέμε πλατεία Αγία Παρασκευή. Θέλω να πω, συνολογόμαστε εμεί εκεί. Όχι, Έχουμε... καλά, κάνετε, καλά κάνετε. Μόνο δύο. Η Ανεξαρτησία στην Αγία Μαρένα και τα Κανάρια έχουν το κανονικό όνομα. Είναι ένα μόνο. Όλε οι άλλε. Τι αλλάζουμε έτσι. Ήξερε χθε, γιατί έτυχα εκεί. ήξερε ότι η πλατεία που είναι ο, ο δρομέα, είναι η πλατεία αυτό και λέγεται του Χίλτον. Ναι, του μεγάλου γένους. Oh. του Γένου. Μέγαλου του Γένου σχολεί oh. πλατεία. Μπροστά στο Χίλτον. Το ήξερε ότι. Το όχι, η πλατεία αυτό. Oh. Oh. Όχι. Να στο δρομέα. Εκεί πει γραφεί Τι έκανε στην πλατεία πάνω εκεί, με το δρομέα. Τι είπα, πάμε που εκεί που μένα σου να κάνουμε το δρομέα που σκονίζεται. Δεν είναι, φαντάζεσαι. Λίγον για να γυαλίσει. Φαντάζομαι, πεντάλεπτο σου πήρε. Ε, Ζαν Ζαν πόσο πόσο έχει τώρα, λίγεις, σκόνες, σιγά δυο τζάμι. παλιό τζάμιες <laughs> <και τώρα. laughs> Πάμε κάθε τόσο να το συντηρούμε Να φαίνεται έτσι ωραίο να το βλέπει η Εθνή Καλά κάνεις, μπράβο Θα μείνουμε λίγο Eurovision Γιατί υπάρχει λόγος, πολιτικός ε, Το τραγούδι της Ιρλανδίας ήτανε σατανίστρια Εντάξει, να μπερδεύσει. Σατανιστικό, στρα... σατανιστικό Έκανε μια σατανιστική τελετή και μια πεντάλφα. Τι να είχε, τα πούμε, πάνω, τα Κάνανε λήψη. ποτηράκι, τι είχε, τέτοια. Το θέμα αυτό Κατσούλας. απασχόλησε την, την εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριου. Και αρχίζουμε να συμφωνούμε με αυτά που λε εσύ. Μήπω πίσω από αυτή την εκπροσώπηση τη Ιρλανδία κρύβεται κάτι σατανικό. Γιατί το λέω αυτό, πρόσεξε. Λοιπόν, ήρθε έκτησε ψήφου στο κοινό, ήρθε. Έκτη σε ψήμου στην επιτροπή και πήρε την έκτη θέση. Άρα 6, 6, 6, 6. Και χάρηκε κιόλας Όχι απλά ήρθε. Το διαφήμιζε σαν επίτευμα το 6-6. Το έγραψε Σταθμό και τι έκανε like και εισάτι. Αυτό είναι του Εκκλησία Online αυτό. Ναι. Ο ναι ο είναι ο, ο, ο, ο Ανδρέα Καραγιάννη, τον είχαν καλεσμένο από το Εκκλησία Online. Καλά, είναι καλεσμένο. Μου, ήδη, μόνο, δεν είναι καλεσμένο. Εσύ είδε, έχει μόνο. Ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω, δεν ξέρω. <laughs> δεν τα βλέπει τα κανάλια που. Όχι, <laughs> μόνο. Εμάζον δεν τα βάζουμε καθίσει. Μην μη, μη χανόμαστε. Ναι, ναι, σωστά. 6 Του σατανά. Ναι, είναι του σατανά αυτή η κοπελίτσα εκεί. Τυχαίο? Όχι, non-binary, δεν είναι κοπελίτσα. Λάθο και δικό μου. Και αυτή είναι non-binary. Ναι, το μάθαμε από την καινούργη. Το μάθα, δεν το ήξερα. Γιατί θα παραμείνουμε λίγο στην εκκλησία. Και ο σατανά non-binary. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τρόμαξα. Γιατί γελάμε; σας, μας φαίνεται αυτό Όχι, που λέμε. Όχι, τρόμαξα σου πω λίγο. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. υπάρχει στην ηθοποιία μια μέθοδος που λέγεται Σταλισλάβσκι. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος για να υποδηθεί ένα ρόλο Μπαίνει στο πεζί του ρόλου και γίνεται ο ρόλος Στην αρχή πίστευα ότι το συγκεκριμένο άτομο, το non-binary άτομο που λέει The Thug, απλά αρέσκεται στο να προκαλεί. Και λέει: Μπαίνω στο ρόλο τη σατανίστριας μπαίνω στο ρόλο του να κάνω, α πούμε, αυτό το show πάνω και να προκαλέσω. Εδώ δεν σημαίνει αυτό. Εδώ είναι ο ρόλος Εδώ έχει μπει ο Βελζεβούλ μέσα τη και χορεύει. Δεν μιλάει η ίδια, έχει μπει ο ίδιο ο σατανά, ο εξαποδό από μέσα και χορεύει αυτή τη στιγμή κλακέτε. Κλακέτες, στην Ιρλανδία Είχε κλακέζει ο σατανάς ε, Ναι, προφανώς, για να το λέει εδώ ο πρόσωπος του Εκκλησία Online Καλά, ναι, αυτοί ξέρουν Προφανώς, ε, όλοι έχουμε δει το σατανά Την εικόνα τον λέμε ο σατανάς, δεν είμαι κλακέτες Παρ' όπως λέμε το σατανά Το σατανά, και γιατί. Δεν είναι non-binary Δεν έχει φίλο, δεν είναι η σατανάς non Ο σατανάς, non-binary non -binary. Δηλαδή, εκεί που έχει το, ε, το φαλό Έχει και το δύο είναι, είναι γνωστό. Δεν τα ξέρω, πέρα από από αυτό, ενώ, δεν ενώ, έχω δει ten... βίντεο για να μην ελικρανήσω Ούτε εγώ, απλά τα, αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα Πού? <laughs> <laughs> Επιστολή και εσύ Τσα, <laughs> Στο <laughs> τέτοιο, ναι, είναι, είπαμε Στο <laughs> <Θα βγάλεις κάποια laughs> Βεμόπουλο, δεν ξέρω <laughs> Επιστολή και εσύ <laughs> Κόντρα <βιβλίο>. επιστολές, κόντρα <laughs> επιστολές Ο ίδιος ο σατανάς μου έχει γρα... <laughs> το, σατανά. ο ο <laughs> το ίδιο το σατανά Μου έχει γράψει Για βάλε το υπόλοιπο Γι' αυτό η πολύ σωστά είπε, λατσί ιερέα ο Γέρον Πρόδρομο εχθέ. Εξορκισμό χρειάζεται αυτή mm -hmm. η γυναίκα. Αυτό το μάλλον όχι η γυναίκα, αυτό το όμορφο, είναι άτομο. Για να, για να είμαστε ακριβεί. Να πορεύει μια Και ο Σατανά είναι που δεν έχει φίλο. να είναι που δεν έχει φίλο, έτσι σωστά. δεν είναι. Άρα. Είπε και χορεύει ο Σατανά. Έχει βγει τραγούδι Dance with the Devil, το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό, κυκλώνουν όλα. Όχι ένα ένα έξι έξι όχι ένα Σε παρακαλώ πάρα πολύ. το είπε και από την Ιρλανδία η τραγουδίστρια. Έγραψε ότι το έκανε στο Twitter. Και γιατί δεν έγινε τελετή επιτόπου εξορκισμού. Αν το αυτό δεν θα ήταν θέαμα. Σαν τελετή. Εσύ, ρε, το βλέπει. Αυτό δεν ήταν τελετή εξορκισμού. Αυτό είναι τελετή, η σατανιστική τελετή. εξορκισμό. Live. Ε, γιατί περίμενες από τους Σουηδούς τώρα που να, να αν είχε γίνει Λουκα, Ελλάδα. Να έχει με, με του Σταυρού Να κονάρια μέσα αν, της είχε στην γίνει, αν είχε γίνει Ελλάδα και έπαιζε αυτό, θα είχε βάλει η μισή Ιερά Σύνοδο μέσα να κάνει κουκίμα. <laughs> <laughs> και θα, και Αυτό που είπε, δεν το έφερε στην Ελλάδα. Ποιο ήταν στην Γιώργη, δεν θυμάμαι. Ένα... Κανεί δεν θυμάται. Ο Βερνίκος. Α, ναι, αυτό. Ο... Ένα παιδάκι που ναι, είχαμε στείλει. Που ήταν κάτι φίλο του Δεν, δεν περάσαμε το. κανέναν. Δεν περάσαμε. Α, όχι, αν περάσουμε Το τέλο. Τέλος. πάντων δεν ήρθε, πήγε στο <laughs> Μάλμοε. <laughs> Τη Σουηδία και είχαμε αυτά. Αλλά χάσαμε την Ερασίνο να κάνει σοου μέσα με τα μουσικά. Αν είμαστε καλοί και το φέρουμε κάποια στιγμή, θα τα δούμε όλα Ο πατήρ Κλεωμένη. Ο παλαιοχριστιανό. Δεν θα είχαμε εμεί εδώ πέρα να εκδηλώσουμε το θέμα. Θα πετάει κέικ. Ο άλλο θα βγαίνει από τη σπηλιά να κάνει εξορκισμού. Δεν είχαμε. Δεν είχε ρόλου εδώ πέρα ανθρώπων να κάνουμε εξορκισμό live στην Eurovision. Και διαδήλωση να κάνω. Θα μαζευόντουσαν και διαδήλωση. Ο άλλο ο Χριστοπιστία που είναι στο κέντρο. Ο άλλο με μηχανάκι με τι σημαίε. Έχουμε με τις ταυτότητες που διαδηλώνουν Χιλιάδες. έχουμε κόσμο που βράζει και δεν μα φέρνουν <laughs> την κούπα εδώ πέρα να κάνουμε τη γιορτή <laughs> να μην χάσουμε το στόχο να τελειώσουμε λίγο με την <laughs> ανάλυση <laughs> που έκανε, που έκανε η... το είχε, mm, Και το Ζάρι είχε. Δεν, δεν εξαρέσει για και να το, το κάνει σαν τη ριτουίτ ε, άρα... πάει να πει ότι mm. κάτι γίνεται εγώ μιλάμε εδώ για τον σατανισμό για την ίδια κλωτό το οποίο έρχεται για το δικαταρή που είναι πλέον Και βάλουν εναντίον τη πίστη της τη με αυτά τα φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει νιώση. δίκιο. Γιατί, Γιατί από την αρχή μα το λέει αυτό και του λέγαμε: Όχι, όχι. Είναι ρόλος, Είναι ρόλο, περνάει ένα άλλο μήνυμα. Και τώρα χθε η ίδια έκανε post Που λέει 666. Άρα, μήπω έχει δίκιο. Και yeah. η Μαρίνα yeah. Σάντι παντάει like, άρα αποδέχεται. Και το ολέθριο λάθο με τα χασμουριτάκια και αυτέ τι χαζομάρες Αποδέχεται τι. Στην ορθόδοξη χώρα που τη έκανε την να πάει εκεί. Μήπω το Και, και, και του άλλα, είδε τη φωτογραφία και like. Ε, τώρα έχω και τότε μπορώ. να μ' με το που είναι Σαν οριμότητες. Να τα κοντά και δεν ξέρει που πατάει like. <Το> Like, όχι, okay, δεν tweet που είπα. Δηλαδή εγώ. στην εκκλησία κάπου. Είναι σε άλλο, δημοκρατικό τα like βήμα. στο Instagram στην εκκλησία. Ναι, κάπου. Φέρουμε αναφορά από τον like σήμερα Μισή που Ελλάδα έχει like. Το κάνει αυτό, Καλά, το είναι. Δηλαδή η εκκλησία. Δηλαδή κάθεται το πάτρι στο κυλί του Με. και βλέπει τα like και τα σημειώνει. Με, έχει προηγούμενη αναφορά. Είσαι πολύ πίσω, έχει μείνει. Δεν ξέρω, ε. Προφανώ όλα αυτά παίζουν και είναι σωστά να συμβαίνουν. Δηλαδή το Ιντερνετ δεν του σατανά. Πώ το βάζουν στα χέρια του, δεν του σατανά το ίντερνετ Μα πουλάει το Ιντερνετ, πουλάει τη σκούπα του αρχαγγέλου μα. Α, δεν θα είχαμε αλλιώς να μπούρει. θα είχαμε... Ναι, αλλά την πώληση τι είπε, το σατανά. Η πώληση του τηλεμάρκετινγκ είναι σατανική διαδικασία. Όχι, αφού πουλάνε χριστιανοί. Ε, όχι. Τώρα το ότι πουλάνε το περιεχόμενο δεν έχει σημασία με, το, ε, με την κίνηση. Αυτά λέει και ο Μαρινάκης για να δικαιολογήσει τον Άδωνη. Ότι το πουλάει <laughs> τα ίδια ακριβώ είπε. Μπράβο. Να μείνουμε σε κλίμα ευρωεκλογών. Να φύγουμε από το Καλά, ήταν και αυτές Ψηφίζαμε. Η Eurovision είναι συμμετοχικός ανώτατο συμμετοχικό θεσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όλοι ψηφίζουμε και βγάλουμε αυτά που βγάλαμε για την Κύπρο που δεν μας έδωσε το 12 Μην ανοίξουμε τώρα Από πέρσι. Τώρα μετά Τέλο πάντων. Θα Ενώ έχουμε τόσα θέματα. θα στήριξη. Θα πάω την οφησόρου μου τώρα στην Κύπρο, Όχι. θα πάω την κατάθεσή μου στην Ελβετία που μου δώσαν το δεκάρι Το δίνει τώρα η Ελβετία επειδή την έχουμε στηρίξει ω χώρα στι δεκαετίε που έχουν περάσει λόγω καταθέσεων. Στι ευρωεκλογέ λοιπόν που έρχονται έχουμε και μια συμμετοχή ιδιαίτερη. Εσεί μην στενοχωρήσετε. Κανεί Ούτε ο Λοβέρδο είναι κεντρό, ούτε ο, ο Κασελάκη είναι κεντροαριστερό, ούτε ο Μη είναι κεντροδεξίο. Όλοι έχουν αφασία και τρικυμία στο κεφάλι. Εσείς ξέρετε ποιος είναι ο Λεβέντης Με ξέρετε από τις αγορεύσει Στη Βουλή Και ξέρετε ότι δεν σηκώνω εγώ Αστεία Δεν σηκώνω Όλοι δεν έχουν κάνεις δεν κεντρώσεις Δεν ξέρουν τι τους γίνεται Μόνο ο Βασίλης Λεβέντης Νάτε. Όποιος τόλμησε να τα βάλει με Λεβέντη το πλήρωσε Αυτό έχω να πω εγώ Πώς Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> Με, 20... Μεγάλο οικονόμο. Και εξαφανίστηκε μετά από αυτό. Τίποτα, την έφεγαν τα κυκλώματα μετά. Ε, ε, ήταν τσιπριχιά μου αυτή. Μετά, μετά δεν το να τραγούδι αδέξει. που είχε πει για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι, Αλέξη είσαι τέλικη. Ομόνια, καταπέλτης κάτι. <laughs> ναι. Ό, ναι. Τι έχουμε ζήσει. Εντά, καλά έχει πάει. <laughs> καλά έχει <laughs> πάει, καλά έχει <laughs> πάει. Νομίζω πάει παραπάνω. Δηλαδή σε σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει, σε καλό στάδιο είμαστε. Για τέλο, έχουμε κρατήσει μια δυναμική ενέργεια. Εμεί θα τιμήσουμε το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τη Μακεδονία. Η ελληνική λύση εκτιμά εκεί τον μεγάλο άνδρα ο οποίο βουρκώνοντα το αεροδρόμιο Μακεδονία είπε ότι Μακεδονία είναι Ελλάδα. Και αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να τιμήσει τον μεγάλο καραμαλή, μία είναι η λύση. Δεν θα το κάνετε εσεί, θα το κάνουμε εμεί, κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η συμφωνία των Πεσπών. Αν υπήρχε αξιοπρεπή εθνική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή κυβέρνηση ελληνική, θα έκανε αυτό εδώ. Αυτό αξίζει. Την έσκυψαν μόνοι του. Άρα εσείς το κάνετε εδώ, έντοιμα, φέρτε τα μνημόνια εδώ τώρα, σήμερα, αύριο, να τα καταψηφίσουν όλα τα κρόματα εδώ. Έσκησε τη συμφωνία των Πρασπώνο, ο Βελόπουλος Έπαθε κόψιμο συμφωνία Την Από έσκησε, Βελόπουλο. δεν υπάρχει, κατήγησε. στο 2-10, 23-10-10, το δάκρυ του, του Εθνάρχη, που πωλείται εδώ, εγώ έχω το μόνο γνήσιο σε, σε δάκρυ, μπουκαλάκι, σε μπουκαλάκι, εδώ. Το επόμενο. Το επόμενο, θα το πει. Στις εθνικές εκλογές, γιατί τώρα μάλλον το θα, πά, αυτό, θα πάει το καλά το τώρα, οπότε το κρατάει σαν να για τις Άμα, εθνικές. Χριαστεί. Φτάσαμε στο τέλος έτσι δυναμικά. Σας ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.